Καλησπέρα, Μικρή Πορο Καλή χρονιά να έχουμε Και καλώ ήλθατε Καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλους Και καλώ ήλθατε Και καλώ ήλθατε Σε ακόμα ένα επεισόδιο Αυτού εδώ Στο πρώτο επεισόδιο της χρονιάς Αυτού εδώ Μπράβο, του τίμιου του podcast Του podcast που έχει, κάνει, τι, Γιώργο? <laughs> <laughs> που έχει, έχει έρθει <laughs> να κάνει τι Γιώργο Τι έχει κάνει Το podcast που έχει έρθει να κάνει τι Γιώργο να ξυπνήσει τον Ηρακλή Παρό και την Μισ Marple που κρύβουμε μέσα μας Μαριά. Yay! Yay! Πόπο, καλή χρονιά, ρε. Καλή χρονιά σε όλους Με υγεία και χαρά, μόνο αυτό θα πω εγώ. Υγεία, υγεία πάνω απ' όλα, παιδιά. Υγεία να έχουμε. Για... Και υγεία να έχουμε. Τι, όσο δεν έχουμε την υγειά μα, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Τέλο <Τι> πώ περάσατε τι γιορτέ, Περάσαμε τέλεια. Εγώ η αλήθεια είναι ότι πέρασα πολύ όμορφα. Ναι. Ναι. Α, εντάξει. Εγώ γιατί σε άλλο είσαι. τραπέζι ήμουν. <Τι> δεν πέρασε ωραία, δηλαδή. Πέρασα... πέρασα ωραία, αλλά ήμουν πολύ κουρασμένη, μου Γιατί δούλευα. Οπότε ναι. δεν, δεν τι κατάλαβα και πάρα πολύ τι γιορτέ. Δηλαδή τώρα αυτό που βγαίνει κάτι γνωστοί και φίλοι και λένε Α, εγώ καθόμουν δύο εβδομάδε. <Τι> Με <είμαι σε> φασί <Τι> <Τι> μαχαιριά στην καρδιά ήταν αυτό. Η <χω> αλήθεια είναι αυτό. <χω> αλλά... αλλά εντάξει, όχι. Αφού χατοχαριστηθήκαν, εγώ τη χαίρομαι. Ναι, όχι, όχι. Καλά ήταν ρε παιδόν. Και εγώ κουράστηκα η αλήθεια είναι γιατί είχαμε και τα γυμναστικό, εντάξει. Βέβαια, τα ωράρια. Οπότε ήμασταν εκεί, ξύλο, ξύλο. Ήταν και ηλίθεια που έπεφτε ε, φέτος ή πρωτοχρονιάκι και τα Χριστούγεννα, μέσω εβδόμαδα Εντάξει, αυτό ηλίθεια. Εγώ δεν το λέω γιατί ίσω πάσα κάπω την εβδομάδα με στη μέση. Θέλω να πω Όχι, ότι... γιατί εγώ δεν είχα ποτέ ρε πω. Ναι, εντάξει. Ισχύει, εσύ δεν είχε ποτέ ρεπό. Οπότε. Σου διέλυσε και είσαι το ναι, ναι. σύστημα. Εντάξει, έλα. Καλά ήταν. Άντε, του χρόνου, παιδιά, πάλι με υγεία. Του χρόνο λέει, θα πέφτει η Παρασκευή. Αλήθεια, μου λε τώρα. Κολλήσουμε ναι, ναι. έτσι διημερά και τριημερά και τραλαθούμε ναι, ναι, τη Μέχρι Παρασκευή. Ωραία. Ελπίζω να μην δουλεύω μόνο. <laughs> Το Σάββατο Μόνο αυτό ελπίζω Να είμαι από τι φορές που θα είμαι πρωινή για να μην δουλεύω το Σάββατο Τέλος πάντων δεν θα τους βγάλω εδώ πέρα όλο το πρόγραμμα της δουλειάς μας Όχι βέβαια Θέλεις να τους πεις μήπως Τι έκανες καινούριο εσύ με το 2025 Εγώ σαμαρία Μαρία ή εμείς ναι. crime groupers Εσύ σαμαρία; Μαρία ξεκίνησα... ξεκίνησα να κάνω τις βόλτε μου στα escape rooms oh, Παιδιά όχι, παιδιά. Δεν ξέρω ποιοι παίζετε, ποιοι ε, ενδιαφέρεστε και σε ποιου δεν αρέσει. Αλλά θα σα πω ότι είναι μια μοναδική εμπειρία να πάρετε την παρέα σα, του φίλου σα, δεν ξέρω και εγώ ποιου, και να πάτε. Υπάρχουν άπειρα σε όλη την Αθήνα τα οποία είναι εξαιρετικά. Είναι value for money. Αντί να πηγαίνετε και να ξεφτυλίζεστε στα ταξίδια, να δίνετε αλήθεια. 15 ευρώ και να πηγαίνετε να παίζετε μια μισή ώρα. Είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να κάνετε. Είναι αλήθεια αυτό. Επίση, ε, είναι νομίζω η καλύτερη μια μισή ώρα που μπορείς να αφιερώσεις είναι σαν να βλέπεις κινηματογράφο ή θέατρο μόνο που είσαι μέσα και παίζεις και εσύ, αυτό εννοώ ε, ναι, εγώ εδώ θέλω να κάνω ένα shout out Στη φίλη μου τη Λίδα η οποία μου το έμαθε <laughs> Ναι, η tip έχει γυρίσει όλα τα escape room Της Αθήνα και με σε φάση oh, oh, Μου λείπουν άλλα 55 δωμάτια για να σε φτάσω it's... Αλλά θα σε φτάσω Έτσι. <laughs> Τώρα, να πούμε γενικά Ότι για όσους είστε καινούργοι Σε αυτήν εδώ την όμορφη παρέα Μπορείτε αρχικά να μας ακούσετε Στο Spotify και στο YouTube Κατά βάση και στο Apple Podcast Ναι, όσοι έχουν iPhone ε, Εκεί μπορείτε να μας ακούσετε, εκεί μπορείτε να πάτε και να αφήσετε κριτικέ, μπορείτε να αφήσετε αστεράκια, μπορείτε να μα ακολουθήσετε. Γενικά, μπορείτε να κάνετε όλα τα βήματα που χρειάζεται για να μα ανεβάσετε, γιατί όπω έχουμε πει, ο αλγόριθμο δεν ξεχνά και η καλή κριτική και η κακή κριτική είναι μια κριτική και τη δέχεται. Ε, τι άλλο να πω, Να του πω ότι εχθέ, 12 Γενάρη, ο συμποτκάστερ μου και συμβίο μου αποφάσισε να φτιάξει κάτι πάρα πολύ ωραίο για το podcast αποφάσισα μας. Αποφάσισα να τελειώσω. Εντάξει, ρε παιδάκι μου, εγώ το είδα χθε ολοκληρωμένο. Οπότε λέω ότι μία που το ξεκίνησε, μία που το τελείωσε. Είπαμε στην αρχή τη φετινή σεζόν ότι φέτο θα έχουμε καινούργια πράγματα σε αυτό το podcast. Οπότε, τι δημιουργήσαμε. Τι, τι, Discord server. Πλέον τα διτεκτυβάκια θα μπορούν να μαζεύονται όλα μαζί σε μία παρέα, να τσατάρουν μεταξύ του, να βλέπουν πολύ πιο γρήγορα τα νέα του podcast. Με ειδοποιήσεις, με καινούργια κανάλια. Θα κάνουμε πολλά πραγματάκια μέσα σε αυτό το server. Εγώ, παιδιά. Μια και το έφτιαξε Γιώργο αυτό, το πρώτο πράγμα που μου πέρασε από το μυαλό είναι μη για κανονίσουμε κανένα βράδυ και, κα... και μαζεύσουμε να παίξουμε κανένα μόγγα. Α, δεν ξέρω για μόγγα. Θα κάνουμε σίγουρα movie nights ή series nights. Okay. Ναι, που επιλεγμένα τεντεκτιβάκια θα βλέπουν μαζί μα σειρέ ή ταινίε ανάλογα τι θα διαλέγουμε και μετά θα τα σχολιάζουμε. Ωραία. Και εννοείται πω όποιο θέλει, επειδή ακόμη είναι λίγο σε πιλωτικό στάδιο, θέλω λίγο να δω αν όλα λειτουργούν σωστά. Όποιο θέλει να μπει πρώτα. Πρώτο στο σερβερ, α μα στείλει ένα μήνυμα στο Instagram. CrimeGroupersContaPoV了Podcast. Ακριβώ το να του στείλουμε το Instagram. Να του στείλουμε την πρόσκληση για να μπουν μέσα, να δούμε αν λειτουργούν όλα σωστά και αν τρέχουν ρολόι. Και τα προχωράμε όλα. Μετά θα το κάνουμε, εννοείται, θα το βάζω στην περιγραφή κάτω από τα επεισόδια. Ναι, αυτό. Όπω είπε επίση η podcast, ρεά μου, μην ξεχνάμε το Instagram που είστε τέλειοι εκεί, γιατί εκεί μπορείτε να στέλνετε τα δικά σα μηνύματα και τι αποψάρε σα και για τα επεισόδια. Αλλά και για οτιδήποτε άλλο θέλετε να συζητήσουμε. Εκεί επίση μπορείτε να στελνετε τα αγαπημένα μου κρύα σα ανέκδοτα που εφέτο έχουμε βαλθεί όλοι μαζί να κρυώσουμε τον καιρό στην Ελλάδα, αλλά δεν μα κάνει τη χάρη. Εντάξει, έλα, σήμερα που ηχογραφούμε, κολλό καιρό έχει έξω. Ναι, αλλά δεν κάνει κρύο. Α σε βγάλουμε σε ένα τσίτσι έξω, να δούμε αν κάνει κρύο. <laughs> θα σου έλεγα ότι αν με βγάλετε τσίτσι εδώ δεν θα κάνει κρύο, γιατί θα ζεσταθεί η ατμόσφαιρα. Χαίρομαι <laughs> <ΣΠΣ> Είσαι ψώνιο. Όχι αλλά μιας και το λες έτσι γιατί δεν καταλάω Είσαι ψώνιο. Αν δεν πενέψεις το σπίτι σου Εμένα πρέπει να πενέψεις <ΣΣ> Γιατί εγώ δεν είμαι σπίτι μου Είσαι. Λοιπόν λοιπόν λοιπόν Περινάμε γρήγορα γρήγορα στα Κρύα ανέκδοτα τη χρονιάς ναι. Τα πρώτα κρύα ανέκδοτα τις χρονιάς Όταν ο Χάνιμπα λέει ότι έφαγα μία δίπλα Εννοεί τη γειτόνισσα Εννοεί, <laughs> αυτή εννοεί τι ο Χάνιμπα, <laughs> Τον δηλητηρίασαν με πορτοκαλάδα. Του την είχαν στη <laughs> <laughs> Αυτό ήταν ωραίο. <laughs> Μεγάλος μουσικοσυνθέτης από την Κίνα, <laughs> ο Τσιν <Τσάνης. laughs> Και ένα τελευταίο, <laughs> σήμερα θα φάμε ταϊλανδέζικο. Είναι τάια νιού. ωραία. Yeah. Να περάσουμε και στα ανέκδοτα από τα τεντεκτιβάκια. Ο αγαπημένος μας φίλος Γιώργος και τεντεκτιβάκι μας λέει «Πάει ο Γιώργος στο γιατρό». «Γιατρέ, λες να Γιάννο» «Ναι Γιάννη, 50 ευρώ». «Μα είναι είναι αστείο που τα στέλνει ο «Αλλά μπράβο Γιώργο. Η Ευδοξία μας στέλνει και μας λέει «Τι εμβόλιο κάνουν τα πλοία για να μην βουλιάζουν». «Το αντιτιτανικό» και ο Αντρέα μας έχει στείλει και μας λέει: Αν μια γάτα κάνει μιαου, δύο γάτε κάνουν δυο. <laughs> Okay. Και, τώρα είμαστε... και τώρα ήρθε η ώρα για την βαθνολογία Μπράβο Σε όλα τα δικά σου θα βάλω 7 Ωραία Ήταν να βάλω 5 αλλά είναι 9 χρονιά Και λέω εντάξει μην σου κάνω την καρδιά από το πρώτο επεισόδιο της 9 χρονιάς. Τώρα στα παιδιά θα βάλω Στο Γιώργο θα βάλω 7 Ωραία Στην Ευδοξία θα βάλω 8 8 Ναι Ωραίο το 8 ωραίο το 8. Και στον Αντρέα θα βάλω 9 Μπράβο Αντρέα Ήταν ωραίο το 2 Dio. Dio. Dio. <laughs> ναι. Η πρώτη υπόθεση της χρονιά είναι δικιά μου. Είναι μόνο δικιά σου. Είναι μόνο δικιά μου Και να πω ότι είναι μια υπόθεση Η οποία είναι πάρα πολύ γνωστή Έχει να κάνει με έναν νικομόδας mm -hmm. Γιατί δεν ξέρω κάπως Κάπως λίγο επηρεασμένη και από το My Style Rocks να λε πώ. Oh, δεν ξέρω έχω αρχίσει να το ρίχνω Λίγο περισσότερο στη μόδα τον τελευταίο καιρό Οπότε λέω hm, Τι θα φέρω τι θα φέρω Θα φέρω την ιστορία Του Ικου <Κιταρα> Με τα Τέλο πάντων. Τέλος Ναι Θα φέρω, έφερα λοιπόν την ιστορία ναι. του γκουγκούτσι ναι. Και συγκεκριμένα θα πούμε δύο-τρία πράγματα mm -hmm. για όλη την οικογένεια Αλλά θα εστιάσουμε στη δολοφονία του Μαουρίτσιο Γκούτσι Δολοφονία <ΐσχε> ακούω Ναι Δολοφονία και μάλιστα στιγμή θα έλεγε κανείς oh. so, Είμαι όλο αυτιά και περιμένω Κι όλο περιμένω <Περιμένο> Αχα Έχει έρθει ωραία με τη νέα χρόνια Είω περιμένο. Περιμένω Θα σας πω έτσι λίγο χρονοδιαγραμματικά Θα έλεγε κανείς Την ιστορία μέχρι να φτάσουμε στη δολοφονία ο διάσημο οίκο μόδα Γκούτσι ιδρύθηκε το 1921 από τον Γκούτσιο Gucci Γκούτσι, Gucci, έναν άνδρα με όραμα και πάθος για την πολυτέλεια. Γκούτσιο Gucci Γκούτσι. Gucci. Ο Γκούτσιο είχε πολλού απογόνου. Ένα από αυτού ήταν ο Ροντόλφο Γκούτσι. Ο Ροντόλφο με τη σειρά του είχε ένα γιο, το Μαουρίτσιο Γκούτσι, που αργότερα θα γινόταν η ηγετική φυσιογνωμία του οίκου. Αν θέλετε, μπορούμε εδώ να σα πω δύο-τρία πράγματα για την οικογένεια σαν οικογένεια. Ναι, το ποιο έκανε τι. Θέλουμε. Λοιπόν, ο Γκούτσιο Γκούτσι γεννήθηκε το 1880 και πέθανε το 1935. Γεννήθηκε στη Φλωρεντία και, σαν νεαρό άντρα, εργάστηκε ω καμαρότο στο πολυτελές ξενοδοχείο Σαββόη στο Λονδίνο, όπου εκεί ήρθε σε επαφή με την υψηλή κοινωνία. Από εκεί εμπνεύστηκε την κομψότητα των ταξιδιωτικών αξεσουάρ των πλούσιων πελατών του. Το 1921 ο Γκούτσιο θα επιστρέψει στη Φλωρεντία και εκεί θα ιδρύσει τον Νίκο. Αρχικά ω ένα μικρό εργαστήριο δερμάτινων ειδών και βαλίτσε υψηλή ποιότητα. Τα προϊόντα του απευθυνόντουσαν μόνο σε αριστοκράτε και εύπορου ταξιδιώτε. Καλό είναι να αναφέρουμε ότι ο οίκο επικεντρώθηκε στη δεξιοτεχνία και την ποιότητα δημιουργώντα προϊόντα που έγιναν σύμβολο τη κομψότητας. Δεν ήξερα ότι ο Γκούτσι ξεκίνησε με βαλίτσες. Ναι, από εκεί ξεκίνησε. Mm. Ο Γκούτσι ο Γκούτσι είχε τρει γιου. Μετά το θάνατό του το 1953, ο Άλντο, ο Βάσκο και ο Ροντόλφο ανέλαβαν τη διαχείριση τη εταιρεία. Ποιο Βάσκο. Όχι, <laughs> ο Ντεγκάμου. Ο Γκούτσι. Ο Άλντο Γκούτσι ήταν γεννημένο το 1905. Ήταν ο οραματιστή τη υπόθεση. Ο Aldo Έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια επέκταση τη Gucci. Το πρώτο κατάστημα εκτό Ιταλία το άνοιξε στη Νέα Υόρκη το 1953. Επίση ήταν αυτό που οποίο το διάσημο πράσινο-κόκκινο-πράσινο -πράσινο μοτίβο και το λογότυπο GG, δηλαδή Gucci o Γκούτσι, Gucci, που έγιναν σήματα κατατεθέντα του οίκου. Επίση επέκτηνε τη συλλογή προσθέτοντα αξεσουάρ, ρούχα αλλά και κοσμήματα, πέραν από τι βαλίτσε. Ο Άλντο πέθανε το 1990. Ο δεύτερο γιο ήταν ο Ροντόλφο Γκούτσι, ο οποίο γεννήθηκε το 1912. Ο Ροντόλφο είχε κατά βάση δημιουργικό ρόλο μια και ήταν πρώην ηθοποιός, ο οποίο ανέλαβε την ανάπτυξη του Γκούτσι ω σύμβολο τη κομψότητας Επίση ήταν και ο πατέρα του Μαουρίτσιο Γκούτσι. Ο Μαουρίτσιο Γκούτσι, όπω σα είπα, είναι το κεντρικό πρόσωπο τη ιστορία μα. Mm. Η χρυσή εποχή των Γκούτσι ήταν τα Σίξι και τα Σέβεντις, γιατί υπήρχε κορυφαία πελατεία. Ο οίκο Γκούτσι έγινε ο αγαπημένο τη διεθνού ελίτ όπω τη Τζάκι Κέννεντι, τη Όντρι Χέρμπορτ, τη Elizabeth Μπεθ Συγκεκριμένα η Jackie Kennedy έφερε στη μόδα τη διάσημη τσάντα Jackie Παρουσιάστηκαν θρυλικά κομμάτια όπως τα loafers με το διακοσμητικό κρίκο που υπάρχουν και σήμερα Και τα μαντήλια με τα λουλουδάτα σχέδια Να πούμε επίση ότι η Gucci έγινε συνώνυμο της Ιταλικής πολυτέλειας και της αριστοκρατίας Βέβαια όπως ξέρουμε σε όλες αυτές τις δυναστείες δεν πηγαίνουν όλα τα πράγματα σωστά Οπότε ξεκίνησαν οι διαφορές τους Και διαμάχη... Είναι που έχουν ζουμάκια εδώ, έτσι. Το 1980 η γη και τα εγγόνια του Γκούτση Γκούτσι άρχισαν να συγκρούονται για τον έλεγχο τη εταιρεία. Η διοίκηση διασπάστηκε λόγω των διαφωνιών ενώ κατηγορίε για κακή διαχείριση και οικονομικέ παρατυπίες έπληξαν την εικόνα του οίκου. Συγκεκριμένα, ο Μαουρίτσιο Γκούτσι, ο γιο του Ροδόλφου δηλαδή, ανέλαβε τον έλεγχο του Γκούτσι, αλλά η ηγεσία του χαρακτηρίστηκε από οικονομικά προβλήματα και εσωτερικέ συγκρούσει. Η απόφαση του να πουλήσει την εταιρεία το 1993 στον όμιλο Invest Corp σήμαινε το τέλο τη οικογενειακής κληρονομιά του. Εκεί να πούμε ότι το 1993 έρχεται ο φίλο μα ο Τόμ Φόρντ να έρθει νά -τι, να την αναγεννήσει. Το 1994, λοιπόν, ο Αμερικανό σχεδιαστή έδωσε νέα πνοή στον Νίκο Γκούτσι. Οι τολμηρέ σεξι δημιουργίε του έκαναν τον Γκούτσι έναν από τα πιο επιθυμητά brands παγκοσμίω. Σεξι. Ναι, βέβαια αυτό δεν κράτησε πάρα πολύ, μια και το 1999 ο πολιεθνικό όμιλο Kering, πρώην PPR απέκτησε τον οίκο εδραιώνοντα τον ως μια παγκόσμια δύναμη στο χώρο της μόδας. Να πούμε ότι από το 2014 μέχρι και το 2022 έχει εξαγοραστεί πάλι η εταιρεία η οποία ανήκει στον Αλαισάνδρο Μισέλ ο οποίος ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση και επαναπροσδιόρισε την ταυτότητα του οίκου με ρετρό επιρροέ, φαντασία και καινοτομία. Επίσης, υπό τη διεύθυνση του Μισέλ, ο Γκούτσι έγινε σύμβολο πολιτιστικής έκφρασης και Yes. Ο Γκούτσι όλα αυτά. Ο Οίκο. Ε, ναι, προφανώ. άνθρωπο. Τώρα λοιπόν, αφού σα είπα 3 3-4-5 πραγματάκια για το πώ ήταν. Αυτό που ξέχασα να πω είναι Α. ότι. <laughs> το 1900. Ναι, έχει πολύ, μεγαλό, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όχι για την ιστορία. Σαν ιστορικό ναι. γεγονό όμω. Ότι την ε, περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου mm -hmm. οι μπότε που φοράγανε οι Γερμανοί στρατιώτε mm -hmm. ήταν φτιαγμένε από τον Γκούτσι. Βέβαια. Ναι. Αφού είχαν Ροντόλφο στην οικογένεια. Γένιο. Ναι, ο άλλο ήταν Αδόλφο, βέβαια. Δεν έχει μαζί. Τι είναι Αδόλφο, τι Αντόλφο, έχει δίκιο. <laughs> έχει απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, και αφού oh, oh. τα είπαμε αυτά. Γνωρίζοντα αυτό παρόλα αυτά, πώς μπορεί να νιώθει κανεί που πλέον αγοράζει Γκούτσι. Τι εννοείς. Γνωρίζοντα, α πούμε, ότι η εταιρεία Γκούτσι ήτανε με τον Αδόλφο. Δεν ήτανε, έφτιαχνε πράγματα για τον Αδόλφο. Ναι. Ε, δεν ξέρει τώρα. Ε, πράγματα, άρα ήταν μαζί του. Ε δεν ξέρω τώρα. Ε δεν ξέρω τώρα, πάμε. <laughs> Και αφού τα πήραμε έτσι από την αρχή, θα μιλήσουμε για το Μαουρίτσιο. Μετά το θάνατο του Ροντόλφο Γκούτσι, το 1983, ο Μαουρίτσιο κληρονόμησε την πλειοψηφία των μετοχών του Οίκου Γκούτσι, γεγονό που του έδωσε σημαντική εξουσία στην οικογενειακή επιχείρηση. Ωστόσο, οι υπόλοιποι μέτοχοι τη οικογένειά του, όπω ο θείο του Άλντο Γκούτσι και ο ξάδερφο του Παολο Γκούτσι, είχαν διαφορετικέ απόψει για τη διοίκηση και την πορεία τη εταιρεία. Αυτό προκάλεσε έντονε διαμάχε, οι οποίε κατέβην. Σε μια μακρά και δημόσια νομική μάχη για την απόκτηση του πλήρου ελέγχου τη εταιρεία. Τελικά ο Μαουρίτσιο κατάφερε να υπερισχύσει και να αναλάβει την προεδρία του Ικουγκούτσι. Στο πλευρό του είχε τη σύζυγό του Πατρίτσια Ρετζιάνη, που διαδραμάτισε κέριο ρόλο ω σύμβουλό του. Ωστόσο, παρά τι φιλόδοξε προσπάθειές του να αναζωγονήσει τον Νίκο και να τον επαναφέρει στην κορυφή τη διεθνού μόδα, δεν κατάφερε να αποτρέψει τη σταδιακή πτώση τη εταιρεία. Το 1993 αποφάσισε να πουλήσει το Μερίδιό του στον επενδυτικό όμιλο Invest Corp, έναν οργανισμό με έδρα των μπαχρέμει στα 170 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή η απόφαση σηματοδότησε το τέλο τη συμμετοχή τη οικογένεια Γκούτρηση στον έλεγχο τη εταιρεία. Αλλά δεν σηματοδότησε μόνο αυτό. Σηματοδότησε και το τέλο τη σχέση του με την Πατρίτσια Ρετζιάννη. Αλλά πριν πάμε στο τέλο πρέπει να μιλήσουμε για την αρχή. Η γνωρίμια του Μαουρίτσιο με την Πατρίτσια έγινε σε ένα κοσμικό πάρτι. Ο Μαουρίτριο την είδε και αμέσω γοητεύθηκε από την εντυπωσιακή τη εμφάνη. Θα με δεις και θα πάθεις ατύχημα Κάπω έτσι Βάζεις τύχημα Βάζεις Μάλιστα, λέγεται ότι ρώτησε έναν από του φίλου του Ποια είναι αυτή η όμορφη γυναίκα αντιμέτωπη στα κόκκινα που μοιάζει με την Ελίζα Μπεθ Τέιλορ. τι λε τώρα! Η Πατρίτσια ήταν θετή κόρη ενό πλούσιου επιχειρηματία και εντυπωσίασε το Μαουρίτσιο με την προσωπικότητά τη. Παρά τι αντιρρήσει του πατέρα του Μαουρίτσιο, ο οποίο πίστευε ότι η Πατρίτσια ήταν φιλόδοξη και ενδιαφερόταν μόνο για τα χρήματα, ο Μαουρίτσιο αποφάσισε να την παντρεφτεί. Έτσι, θα του πήγαινε κόντρα. Το ζευγάρι ενώθηκε με το δεσμά του γάμου το 1972 και απέκτησαν δύο κόρε, την Αλεσάνδρα και την Αλέγκρα. Η Πατρίτσια έγινε ισχυρή προσωπικότητα στη ζωή του Μαουρίτσιο και ασκούσε μεγάλη επιρροή στι αποφάσει του. Όταν εκείνο ανέλαβε την ηγεσία του Οίκου Γκούτσι, η Πατρίτσια έγινε στενή συνεργάτη δάτου, του, προσφέροντα στρατηγικέ συμβουλέ για τη διοίκηση τη εταιρεία. Η φαινομενικά ευτυχισμένη οικογενειακή του ζωή θα κατέρε το 1985 όταν ο Μαουρίτσιο αποφάσισε να απομακρυνθεί από την Πατρίτσια. Τη είπε ότι θα έφευγε. Πήγε και καλά για ένα επαγγελματικό ταξίδι στη Φλωρεντία, αλλά στην πραγματικότητα δεν επέστρεψε ποτέ. Μάλιστα έστειλε έναν φίλο του να της ανακοινώσει ότι ο γάμος τους έχει τελειώσει. Πήγε μακριά για τσιγάρα αυτός; <laughs> Πήγε πολύ μακριά για τσιγάρα. Η Πατρίτσια αντέδρασε έντονα, όπω καταλαβαίνουμε, εκφράζοντα ανοιχτά την οργή τη και την απογοήτευσή τη. Την ίδια περίοδο, ο Μαουρίτσιο θα ξεκινήσει μια νέα σχέση με την Πάολα Φράνση κάτι που εξόργησε ακόμα περισσότερο την Πατρίτσια. Όπω η ίδια είχε παραδεχτεί, ένιωθε παραμελημένη και προδομένη, Γεγονός που την οδήγησε να σκέφτεται τρόπου για να εκδικηθεί τον πρώην άντρα τη. Να πω εδώ που δεν το έχω γράψει μέσα, αλλά θα το βάλω σαν εμβόλιο, ότι η Πάολα Φράνσι ήταν Πλούσια οικογενείας mm -hmm. και ήταν παιδικοί φίλοι του Μαουρίτσιο. Ναι. Πηγαίνανε και κάνανε δηλαδή σκι μαζί στις Άλπε. Ναι, ξέρω Α, Τα φτωχά, yeah. τα απλά τα. Αυτό, αυτό. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο εξόργησε ακόμα περισσότερο την Πατρίτσια γιατί την είχε φωνάξει στο γάμο του. Γενικά κάνανε πράγματα μαζί. Την η είχε πάω... βάλει στο σπίτι τη. Η, η Πάολα βρισκόταν πολύ μέσα στα πόδια τους Το 1991 το ζευγάρι θα χωρίσει επίσημα και η Πατρίτσια θα λαμβάνει ω διατροφή. Περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια ετησίω. Ωστόσο, η ίδια θεωρούσε αυτό το ποσό ανεπαρκές σε σύγκριση με τι θυσίε και τι προσφορέ που είχε κάνει για τη ζωή και την καριέρα του Μαουρίτσιο. Θυσίες. Ναι. Στι 27 Μαρτίου του 1995, τέσσερα χρόνια μετά δηλαδή, αφού του έχει χωρίσει με την Πατρίτσια, ο Μαουρίτσιο Γκούτσι θα πυροβοληθεί θανάσιμα έξω από το γραφείο του στο Μιλάνο. Ένα εκτελεστή τον πυροβόλησε 4 φορέ, με τρει σφαίρε να το χτυπούν στην πλάτη και μία στο κεφάλι. Ο Τζουζέπε Ονοράτο του κτηρίου έγινε μάρτυρα του εγκλήματο. Περιέγραψε αργότερα τη σκηνή λέγοντα ότι κράτησε το κεφάλι του Μαουρίτσιο καθώ εκείνο ξεψυχούσε. Η έρευνα για τη δολοφονία διήρκησε δύο χρόνια. Υπήρχαν πάρα πολλέ ε, υποψίε για το ποιοι μπορεί να είναι. Κάποιοι λέγανε ότι μπορεί να είναι η Ιταλική Μαφία. Κάποιοι άλλοι λέγανε ότι μπορεί να είναι κάποιοι προμηθευτέ του οποίου δεν του είχε πληρώσει. Κάποιοι όμω λέγανε ότι μπορεί να είναι και ίδια του γυναίκα. Mm. Γι' αυτό λοιπόν μετά τα δύο χρόνια που διήρκησε, η έρευνα τη δολοφονία, μια ανώνυμη πληροφορία οδήγησε στη σύλληψη τη Πατρίτσια Ρετζιάνη. Ανώνυμη. Αποκαλύφθηκε ότι η Πατρίτσια είχε πληρώσει ένα μέντιουμ και φίλη της, τη, την Τζουτζεπίνα Αουριέμα, για να οργανώσει τη δολοφονία του Μαουρίτσιο. Ο εκτελεστή ήταν ο Μπενεντέτο Σεράουλο, ο οποίο πληρώθηκε 365.000 δολάρια για να διαπράξει το έγκλημα. Τίποτα. Τίποτα. Στη δίκη η Πατρίτσια αρνήθηκε την ενοχή τη, ισχυριζόμενη. Γιατί έχει εξαπατηθεί, ωστόσο, το ημερολόγιό τη το οποίο είχε γράψει τη λέξη «παράδεισος» τη μέρα τη δολοφονία και οι μαρτυρίε τη Αουριέμα, την ενοχοποίησαν. Το δικαστήριο την καταδίκασε σε 29 χρόνια ποινή φυλάκισης η οποία μειώθηκε αργότερα στα 26. Η Πατρίσια ρετζιάνια φέθηκε ελεύθερη το 2016 λόγω καλή διαγωγή, παρόλο που συνεχίζει να αρνείται την ενοχή τη, παραδέχεται ότι ένιωθε προδομένη από τον Μαουρίτσιο. Ζή πλέον στο Μιλάνο μακριά από τη δημόσια ζωή. Στηντροφιά τον της. <χει> Σε συνεντεύσει τη αναπολύ τι ευτυχισμένε στιγμέ του γάμου τη και εκφράζει τη λύπη τη για την κατάληξη τη σχέση του. Σύμφωνα με την ίδια, αν μπορούσε να μιλήσει ξανά με τον Μαουρίτσιο, θα του ζητούσε να τη συγχωρέσει για όσα συνέβησαν. Αυτά ήταν οι μερικέ πληροφορίε. Τώρα θα πάμε στι λίγο πιο έξτρα πληροφορίε. Mm -hmm. Να πούμε γενικά ότι η πατρίτσια ήταν μια γυναίκα η οποία ήταν πάρα πολύ φιλόδοξη. Να πούμε επίση ότι δεν είχε γεννηθεί δεν ήταν ποτέ η ίδια γόνος πλούσιας οικογενείας, και όταν λέμε πλούσια οικογενεία στην Ιταλία του 1970 και 1980, εννοούμε να έχεις γεννηθεί πλούσιος. Mm -hmm. Η Πατρίτσια λοιπόν γεννήθηκε και μεγάλωσε με την μητέρα της, η οποία ήταν σερβιτόρα για ένα χιχρονικό διάστημα, και μετά στα 13.14 από ό,τι θυμάμαι, γνώρισε τον κύριο Ρετζιάννη, ο οποίος κύριος Ρετζιάννης Ρετζιάνη, ήταν... Ο Ρετζιάνης. Ο Παρμιτζάνη. <Σιναι> <Σιναι> <Σιναι> ο Παρμιτζάνη, ο Γκούτσι, ο Γκούτσι. Γνώρισε λοιπόν τον κύριο Ρετζιάννη, ο οποίο ασχολιόταν με μεταφορέ, από ό,τι κατάλαβα, εσωτερικό-εξωτερικό, με κάτι φορτηγά και ήταν νεόπλουτο. <Σιναι> Μεγάλωσε δηλαδή από την εφηβεία έτσι και μετά, μέσα στα λούσα και μέσα στα πλούτη, αλλά πάντα τη έλειπε το κομμάτι τη φήμη. <Σιναι> κάτι το οποίο λοιπόν πήγε και βρήκε στην οικογένεια Γκούτσι. Να πούμε ότι τη μέρα την οποία γνωρίστηκαν, μπορεί ο Μαουρίτσιο να είπε, Πια είναι αυτή η κοπέλα με το ωραίο που την, Elizabeth Taylor. που την κέρδισε. Που τον κέρδισε, συγγνώμη, ο χαρακτήρα τη και όχι η ομορφιά τη. Ναι. Να πούμε ότι η Πατρίτσια δεν τον είχε προσέξει. Συγκεκριμένα. Οκου, oh, είχε... oh, Συγκεκριμένα, ο Μαουρίτσι είχε μια δυσμορφία στο πρόσωπό του. Συγκεκριμένα στη στοματική του κοιλότητα. Το ένα το δαντάκι το μπροστινό ήταν λίγο πιο κοντό από το άλλο. Mm -hmm. Ωραία. Και η κοπέλα είπε: Δεν μπορώ να καταλάβω τι ωραίο έχει αυτό με το μισοδόντι. Δεν έχει δει το πορτοφόρο. Μετά λοιπόν, όμω που το είδε, Μπράβο. αποφάσισε ότι ξέρει τι. Έχει καλό χαρακτήρα. Τον αγάπησα και τον πήρα. Για θα το χαρακτήρα. Πάω του. για τα λεπτά του <laughs> στήματα. Που. <laughs> αυτό είναι το ένα κομμάτι. Γενικά είχαν. οι σχέσεις του ήταν πολύ έτσι. Ε, θα τολμούσε να πει κανεί ότι ήταν πολύ ένθερμες mm -hmm. Μια και τα πρώτα χρόνια τη σχέση του ήταν όντω πάρα πολύ ερωτευμένοι. Με αποτέλεσμα, πάνω στον ερωτά του και πάνω στα θέλω τη Πατρίτσια, ο Μαουρίτσιο να χαλάει πάρα πολλά λεφτά. Τόσο ρωτευμένη, ναι Πάρα πολλά λεφτά όμως Και ήταν ένας από τους λόγους που η υπόλοιπη οικογένειά του, του την έλεγε Όλα... Ότι ξέρεις κάτι Όλα τα λεφτά λουλούδια Στη διά της αγκαλιά, ναι Και εκεί έρχεται και γίνεται αιμονή στο κεφάλι της Πατρίτσια Ότι πρέπει να είναι η πρώτη κυρία γκούτσι Τι θα κάνω λοιπόν θα επέμβω μέσα σε όλη την εταιρεία mm -hmm. Κάτι που πάλι όλη του η οικογένεια δεν συμφωνούσε να κάνει Παρόλα αυτά επιχειρηματικά είχε δίκιο Επιχειρηματικά ναι είχε δίκιο Θέλω να Η τύπησα ήταν, η η ήταν γάτα, έβλεπε πολύ μπροστά mm -hmm. Και όντω, αν δεν υπήρχε εκείνη τη δεκαετία, εγώ πιστεύω ότι ο οίκο θα είχε πτώσει πολύ νωρίτερα. Μπράβο τη. Η Πατρίτσια Ρετζιάννη είναι η δημιουργό τη θρηλυκή ατάκα. Προτιμώ να κλαίω μέσα σε μία Rolls Royce παρά να είμαι χαρούμενη μέσα σε ένα ποδήλατο. Mm. Πάνω σε ένα ποδήλατο. Mm. Κάτι το οποίο διάφοροι έτσι αναλυτέ μετά έχουν κάτσει και έχουν, το έχουν εξηγήσει, ρε παιδί μου, το πόσο φιλόδοξη ήταν αυτή η γυναίκα και το πόσα πολλά ήθελε. Κάτι το οποίο δεν ανέφερα μέσα είναι ο. Ότι μετά το διαζύγιο του, που το διαζύγιο του ήταν πολύ κροτό, δηλαδή, το 1991 το βάλανε μπρο, το 1994 οριστικοποιήθηκε. Μέσα σε αυτά τα τέσσερα χρόνια. Τρία, ναι. Μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια η Πατρίτσια είχε διαγνωστεί ευτυχώ με μία ήπια καλοήθεια στον ναι. εγκέφαλο. Ναι. Ο Μαουρίτσια ήταν απών Δεν τη έδωσε χρήματα ούτε γι' αυτό. Ενώ τη έδινε κάθε χρόνο το 1 εκατομμύριο δολάρια το οποίο ζήταγε, εκείνη ήθελε παραπάνω. Oh. Ναι, αλλά στην φάση που εκείνη δεν ήταν καλά. Ναι. Δεν ασχολήθηκε μαζί τη. Ήταν με την Πάολα πάνω στα βουνά και κάνανε σκι. Κάτι το οποίο την έσκησε, Μπορώ να πω. Την κοπέλα. Που κάνανε σκι, την έσκησε. Την έσκησε, όχι που κάνανε σκι, την έσκησε. Που ήταν η Πάολα. Εντάξει, τα είπαμε αυτά νομίζω και πριν. Ήταν τώρα φίλοι, ήταν γνωστοί. Με τούτα και με εκείνα όμω, πώ περνάει ο καιρό και η Πατρίτσια ξεκινάει και κάνει όντω πάρα πολύ παρέα με αυτή την Αουρέλεια, η mm -hmm. οποία ήταν φίλη τη από πριν τον Μαουρίτσιο mm -hmm. και υποτίθεται ότι είχε και κάποιε σημαντικέ ικανότητε. Και γενικά, και ναι, την είχε πλευρίσει πάρα πολύ καλά. Την έφερε σε επαφή με τον δολοφόνο. Πλήρω. Πλήρωσε 365.000 δολάρια για να τον πυροβολήσουν την ώρα που ανέβαινε τα σκαλιά. Εν τω αφού δολοφονείται η κοπέλα, είναι... δεν είναι τόσο θλιμμένη χείρα όσο περιμέναμε ότι θα ήταν. Αλλά τι ήταν. Έκανε λίγο τη ζωούλα τη, μακριά από τα φώτα τη δημοσιότητας πάντα. Εκεί ασχολιόταν με τι κόρε τη και όλα αυτά. Αλλά έκανε τη ζωούλα τη. Και ξαφνικά βρίσκουν. Ένα ανώνυμο δικασίσ... τηλεφώνημα. Οι Κασίες λένε ναι. ότι η φίλη τη η Αουρέλια, ναι. πήρε τηλέφωνο και, το... Γιατί και την πάρει. έδωσε Γιατί δεν της έδωσε τα λεφτά τα οποία ήθελε Αυτά που συμφωνήσανε Ναι, φήμες λένε, φήμες. δεν το ξέρουμε με σιγουριά Ανώνυμο mm -hmm. ε... yeah, τηλεφώνημα αυτό. Ε, το κόνσεπτ όμω είναι ότι μέσα, στην, ε, μέσα στο κόλπο τη δολοφονία, θυμάσαι που σου είπα για το θυρόρό, ο οποίο ναι. έτρεξε και έπιασε, ήταν και αυτό μέσα στη, στο κόλπο. Κόλπο γκρόσο. Ναι, ήταν και αυτό μέσα. Mm. Και καλά, ρε παιδί μου, ήταν αυτό ο οποίο έλεγχε ναι. το ποιο περνάει και το ποιο όχι. Μην φάνε εξόφαλτσα κανέναν άνθρωπο. Κοίτα, πόσο ναι. του ένοιαζε. Ναι, Εντάξει. Πολύ βιλοχρήματη. Η Πατρίτσια. Ναι. ναι. Κρίμα από τη μία. Βέβαια, από την άλλη, αν όντω ήθελε να βγάλει πάρα πολλά χρήματα στη ζωή τη και να είναι έτσι, αυτό το τόσο μεγάλο κεφάλι που ήθελε να πει. Εγώ όσο τη διάβαζα και επειδή έχω κάτσει και έχω δει και την ταινία, mm -hmm. που εντάξει, μπορώ να πω ότι ο Άνταμ Driver και η Lady Gaga είναι εξαιρετικοί στους ρόλου του. Σαν ταινία δεν λέει πάρα πολλά, αλλά είναι εξαιρετικοί σε αυτό που του έχουν δώσει να κάνουν. Εγώ αυτό που κατάλαβα και από την ταινία, αλλά και από αυτά που διάβασα, όπω προείπα, είναι ότι η Πατρίτσια ήταν μια γυναίκα η οποία είχε πάρα πολλέ φιλοδοξίε mm -hmm. και επειδή μάλλον δεν είχε ζήσει αυτή την πλουσιοπά... Υπάρχει ζωή την οποία νόμιζε ότι άξιζε από τα γενοφάσκια τη. Της γύρισε λίγο Εντάξει. το μάτι. Ό, όταν λέω τη γύρισε, ενώ ότι απέκτησε πολύ περισσότερη πυγμή και προσπάθησε να διεκδικήσει και να μπει σε χωράφια τα οποία δεν ήταν δικά τη. Δηλαδή, το ότι είσαι απλά η σύζυγος του διευθυντή, θα λέγαμε πω, τη εταιρεία δεν σου δίνει για μένα πάντα, δεν σου δίνει στο 100% το δικαίωμα του να παίρνει εσύ τι αποφάσει για το πώ θα λειτουργήσει η εταιρεία. Εντάξει, βέβαια, να πούμε ότι ο ίδιο ο... Μαουρι... Τον είπαμε? Μαουρίτσιο. Μαουρίτσιο. Όχι τραγουδιστά, πε κανονικά Μαουρίτσιο. Να πούμε βέβαια ότι ο ίδιο ο Μαουρίτσιο την είχε βάλει σύμβουλο. Την είχε βάλει γιατί ήταν πάρα πολύ καλή σε αυτό, αυτό που έκανε. Ναι, απλά συνεχίζω να πιστεύω ότι η υπερφιλοδοξία τη ήταν αυτή η οποία την κατέστρεψε. Mm -hmm. Γιατί όταν ο Μαουρίτσιο πήγε και πούλησε το τελευταίο του ποσοστό στον Ντομφόρντ ναι. ήταν εκεί που ουσιαστικά έσπαστο γυαλί τη σχέση του. Θα λέγαμε πώ. Όταν έγινε ότι... αυτό, η Πατρίτσια ανέβριασε τόσο μα τόσο πολύ. Ναι, γιατί καταρχά χάνανε το λόγο που είχαν στην εταιρεία. Δηλαδή δεν θα μπορούσαν να μιλήσουν να παίρνουν αποφάσει. Ναι, αλλά δεν είχαν λεφτά. Αφούτάτρο για το παιδί. Ε. Για τα μάτια τη μόνο. Μόνο για τα δικά τη. Δεν μόνο. ξέρουμε. Μόνο. Εικάζουν και λένε ότι ο βασικό λόγο που χώρισε ο Πατρίσκια. Ο Πατρίσιο όχι, τη <laughs> <laughs> λένε ότι ο λόγος που ο Μαουρίτσια την Πατρίξια ήταν γιατί ήταν πάρα πολύ του. του έλεγε συνεχώ τι, τι να κάνει. Και επειδή είχε βγει από μια οικογένεια και έναν πατέρα, ο οποίο δεν πίεζε. ασχολιόταν, αλλά και ασχολιόταν ταυτόχρονα. Έφαντάζουμε φαντάζομαι τον ενδιέφερε, σαν οικογένεια εννοώ. Του ενδιέφερε να είναι υψηλή κλάσης ο γιο. Ναι. Αλλά χωρί να ενδιαφέρονται πραγματικά για τον ίδιο. Ναι, εντάξει, κλασικό παράδειγμα πλούσια οικογένεια. Ναι, αυτό. Ήταν ένα από του κεντρικού λόγου που χωρίσαν. Ναι, τέλο πάντων, Το πίεζε λοιπόν γενικά. Και δεν τη έφτανε. Ένα εκατομμύριο το χρόνο. Όχι. Δεν τη έφτανε να ζήσει εκείνη και τα κορίτσια. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Θεωρητικά είχαν χωρίσει. Ναι, και η Πατρίτσια έμενε στο σπίτι τη. Ναι, όχι. Στο θέλω, σπίτι θεωρητικά είχαν χωρίσει. Αυτό ήταν ξεκάθαρα για εκδίκηση η δολοφονία αυτή εννοώ. Ναι. Αλλά το θέμα είναι γιατί εκδίκηση. Γιατί, άμα κάτσει και το δει σφαιρικά, πιάνει μέσα πολλά κομμάτια. Πιάνει μέσα το κομμάτι τη εγκατάλειψη mm -hmm. που τη προκάλεσε. Το κομμάτι τη οικονομική δυσχέρεια που τη προκάλεσε πάλι κατά δικάση. Της ναι, κατά τα δικά τη λεγόμενα. Κατά τα δικά τη λεγόμενα. Κατά τα εκατομμύριο έπαιρνε. Ναι, εντάξει. Και είναι και ο πληγωμένο τη εγωισμό, ο οποίο νομίζω ότι έφτασε τα βάνη όταν ε, ε, είδε με ποια κοπέλα είναι ο Μαρίτσι. Ναι, OK, σε αυτό το κομμάτι λίγο το καταλαβαίνω, αλλά από την άλλη μεριά πεθαίνει μου, αν τον σκότωνε σε αυτόν τον άνθρωπο, πώ θα συνέχιζε να παίρνει τα λεφτά σου. Αυτό δεν μπορώ να σα απαντήσω. Δηλαδή, σαν σχέδιο, το θεωρώ λίγο χαζό. Να πει ότι αυτό είχε κάποια χρήματα και κάποια περιουσιακά στοιχεία τα οποία θα μπορούσε να τα κερδίσει. Αν ήσασταν, επειδή ήσασταν μαζί, ε, αν όταν πέθαινε, στα άφηνε. Να σου πω, ναι, αλλά από τη που ήσασταν χωρισμένοι, να το κάνει γιατί. Να χάσει και αυτά που παίρνει ήδη. Εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό το έκανε αλήθεια για τη φήμη. Τα παιδιά, οι δύο κόρε. Οι δύο κόρε δεν αναφέρανε πολλά, να σου πω την αλήθεια. Στα άρθρα, με mm -hmm. τι δύο κόρε. Από ό,τι κατάλαβα, μείνανε στην οικογένεια. Θέλω να πω, ρε παιδάκι μου, δεν είχαν καμιά σχέση. Δεν βγήκανε ποτέ να πούνε τίποτα γι' αυτό. Όχι, όχι. όχι. Τι τι νοιάζει και αυτέ, μια χαρά λεφτά περνάνε. Ε, καλά, εντάξει, ο μπαμπά σου σκοτώθηκε. Ναι, απλά θέλω να πω αν δεν ήταν τόσο παρόν και ο ίδιος στις κόρες όπως δεν ήταν και σε αυτόν οι γονεί του, ε, μάλλον δεν είχαν και την καλύτερη σχέση. Ναι, κοίτα, τη σχέση που είχε Μαωρίτσιο Γκούτσι με τι κόρε του, αλήθεια, επειδή στα άρθρα δεν το λέει, υπάρχει ένα βιβλίο mm -hmm. που έχει βασιστεί και η ταινία, το House of Gucci. Όποιο θέλει μπορεί να πάει να το πάρει, να το αγοράσει, να το διαβάσει. Όπου εκεί μέσα σίγουρα θα αναφέρει σε κάποιο κεφάλαιο τη σχέση. Στην ταινία παρόλα αυτά, αυτό που έδειχνε είναι ότι ασχολιόταν μαζί του μέχρι μια μικρή ηλικία. Ναι, εντάξει. Μετά, επειδή χωρίσανε, δεν ασχολιόταν τότε. Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, αν δεν τίποτα τουλάχιστον στην ταινία που να Όχι, έχουμε έτσι. Μόνο, έτσι α... Να check. Αναφορικά, ναι. okay. Ένα τσέκ για τα μηνιαία έξοδα Αυτό. <laughs> Αλλά ναι. Να είναι... μπορούν να πάνε και αυτές στο περίπτερο. Έτσι, να πάρουν. Τσίχλε. <laughs> να πάρουν εφοδίκο εκείνη τη εποχή. <laughs> Τέλο πάντων, είναι μια υπόθεση η οποία, όπω είδε και εσύ, και εσύ σε δυτεκτυβάκια όπω ακούσατε, δεν έχει πολλέ αιματοχυσίε. Είναι κατά βάση λίγο πιο τη διαφθορά. Διαφθορά με την έννοια ότι, εντάξει, και μέσα στον οίκο παίζανε πολλά ε, οικονομικά σκάνδαλα. Είχε πάει να φαληρήσει τόσε φορέ. Υπήρχαν γενικά πολλέ διαμάχε μεταξύ του, σαν οικογένεια, και έχει μείνει γνωστό όντω για τη δολοφονία. Ναι, εντάξει, αυτό ήθελα να σου πω. Ναι, πω μπορεί να μην έχει αιματοχυσίε. Αλλά σίγουρα που μπορεί να μην τα ξέρουμε με λεπτομέρειε λεπτομέρειε, τα όσα γινόντουσαν μέσα στον οίκο, είτε με τα αδέρφια, είτε με θείο και ανυψιό, είτε δεν ξέρω και εγώ τι παίζει. Να ήταν πολύ σκληρά τα ήτανε, πράγματα που γινόντουσαν μέσα. Ήταν και ξέρει ποιο είναι το αστείο τη υπόθεση. Ότι ο πατέρα του Μαουρίτσι, ο Ροντόλφο, όπω σα είπα, ήταν ηθοποιό. Mm -hmm. Γενικά δεν ασχολιόταν πάρα, πάρα πολύ με την, με την κοπτοραπτική, θα έλεγε κανεί. Ο λόγο ο οποίο έγινε τόσο γνωστό ήταν γιατί το 1960 το εμβληματικό φουλάρι τη Γκούσιο mm -hmm. με τα λουδια το Φλοράλ. Κατάλαβα δεν είχε καμία άλλη επαφή. Και ήταν και πάρα που είπαμε που έβαλε και το ε, πράσινο κόκκινο πράσινο. Αυτό ήταν ο Γκούτριο. Ο Γκούτσο. Οκούκιο Γκούσιο. Ο παπάτσου. Ο πακούστου, Ο Πάπου. Είδε όμω, ήξερε ο, ο πατέρα του να του πει ότι κοίταξε να δει. Αυτή τη βλέπω πολύ εγώ πολύ. Ναι, όταν την πήγε σπίτι, όταν την πήγε σπίτι να τη γνωρίσει και καλά ο πατέρα του, τη είπε ότι είσαι πάρα πολύ φιλόδοξη. Ναι, αλλά πρέπει να είσαι και πολύ χρήματο τραγανίστρα. Αυτό. <laughs> αυτό. Έτσι της το είπε <laughs> Να σου πω κάτι. Εγώ αποφάσισα ότι με τη νέα χρονιά ναι. θα γίνω λεξιπλάστης Τέλειο. Λάξη. Τέλειο. Και αν δεν τα πω εδώ, να μ' ακούσουν πού θα Που... τα πω. Αυτό. Πού θα τα πω, παίζουμε. Αλλά νομίζω ότι αυτή η λέξη ήταν όντω από το στόμα του. Δηλαδή παίζει να, <laughs> να την... είναι σαν να είμαι <laughs> στη γωνία του τραπεζιού και να τα ακούω. Στα Ιταλικά τι τόπε. Α. Κρήματο τραγκανίστρα. αυτό είναι. Αυτό <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> είναι Αγγλικά. Αυτό <American>. είναι <laughs> Έκανε και το χέρι έτσι, έτσι <laughs> με τα δάχτυλα. Πού πού <laughs> Τέλο πάντων, ήθελα αλήθεια για πρώτο επεισόδιο τη χρονιά να φέρω κάτι πολύ ανάλαφρο. Κάτι το οποίο μπορεί να σα προκαλέσει και την περιέργεια να πάτε να δείτε την ταινία, ρε παιδί μου. Γιατί εμεί εδώ δεν είμαστε μόνο για να μιλάμε για εγκλήματα, είναι για να δίνουμε και τέτοιο. Να δίνουμε. Τι να δίνουμε? Προτάσει. Σα κάνουμε προτάσει. Πέρα από το ότι δημιουργούμε λέξει. Ήθελα να είναι ένα πιο χαλαρό επεισόδιο. Όχι, καλά έκανε. Το επόμενο θα μα φέρει εσύ πάλι αιματοχυσίε και τέτοια. Τι να φέρω, να φέρω. Έχω χαρά στον κόσμο, ρε παιδί μου, <laughs> τώρα και εσύ. <laughs> να κάνουμε λίγο σουσού. Ξέρετε τι θα δώσει χαρά στον κόσμο. Τι? Να έρθουν και να μπουν όλοι στο Discord server μα. Μπορούμε... Θέλετε να μπείτε και να δούμε μαζί το House of Gucci. Ω, oh, πρώτη ταινία. Ναι. Ναι, με σε είναι το House of Gucci, βέβαια. Δεν Εντάξει. έχω πρόβλημα. Εντάξει. Άμα το δω με και με σένα και μπορούμε να κάνουμε chit chat. Ω, oh, ναι. Ναι, γιατί θα μπούμε, θα τα βλέπουμε με κοινοποίηση οθόνη. Θα σταματάμε όλα θα κάνουμε αναπόση ώρα, θα λέμε. Θα κάνουμε post ταινία να ψηλοσυζητάμε. Με. Γαμό μου αρέσει. Ναι, τι. Ωραία. Η επόμενη που θα φέρω θα είναι η Lady D Lady D Αποφάσισα ότι αυτή τη χρονιά θα ναι. φέρω διάσημα εγκλήματα. Mm. Καλά, όχι τα, υπό, τα προηγούμενα δεν ήταν τόσο διάσημα, αλλά ναι. Ωραία, ωραία. Έχω και του καβάλι. Του Ρομπέρτο. Του Ρομπέρτο. Καλά, τον Ρομπέρτο τον φάγανε και αυτόν έξω από το σπίτι του. Τον Μαουρίτσιο τον φάγανε έξω από το γραφείο του. Τον Ρομπέρτο έξω από το σπίτι του. Και τον. Πώ θα να Να φέρουμε και τον Κέννεντι. Α ναι. Ω, τι ναι. έχει να γίνει εκεί. Τον φέρουμε τον Κέννεντι, δεν σου είπα που η Τζάκη. Jackie... Ναι, γι' αυτό έτσι. Τώρα το σύνδεσα που είπε. Επίση. Ναι. Να πω τώρα που είπε Κέννεντι ότι. <laughs> όταν. Ναι, θα σου πω γιατί το είχε πει ο ίδιο. Α, για πε. Ο yeah, J. F. Kennedy. Yeah. Ότι ο ίδιο ο Κέννεντι είχε πει στον Κούτσιο Γκούτση ότι ήταν από του καλύτερου εμπόρου τη Αμερική. Και επίση θέλανε να τον βάλουν και στην πολιτική. Τον Κούτσιο. Ναι. Αλλά δεν πήκε. σω αν είχε μπει, yeah. να είχαν πάρει άλλη τροπή τα πράγματα. Ναι, πιστεύουμε ότι αν είχε μπει Είχαμε και πολιτικό σκάνδαλο. Δεν το ξέρω. Ο παππού από... ήταν αλλιώ. Μωρία, ο παππού ήταν αλλιώ. Αλλά φαντάσου λίγο να μπει η οικογένεια αυτή που δεν τα βρίσκανε μεταξύ του. Είχαν έτσι και λίγο το, το μεσογειακό, το ένθερμο, το αίμα να μπαίνανε και στην πολιτική. Εδώ δεν μπορούσαν να τα βρούνε για το αν η Λωρίδα πρέπει να είναι κάθετη διαγώνια mm. <laughs> Να τα βρίσκανε εκεί. Στο μέλλον τελικά αποδείχτηκε ότι δεν έχει σημασία. Μπορεί να είναι και κάθετα και διαγόνια. Μίξεν Ναι. Φυσικά. Ε, κάτι ξέρανε. Απλά ήταν η εποχή να. Αυτό, η εποχή δεν τους άφηνε Νιώθω ότι με κοροϊδεύεις Όχι. Όχι, αυτή τη στιγμή κάνω manifest Ναι, Α. και εγώ σε μια τέτοια εποχή ζω Η εποχή δεν με αφήνει να πάω μπροστά Τι λες ρε εποχιακό, τι λες Ωραία, μπράβο σου. Ε, καλά, μπράβο. Εντάξει, σου λέω, δεν ήταν σαν τι υποθέσει που έχουμε συνηθίσει. Επίση, το δικαστήριο, να πω mm -hmm. την αλήθεια, την έβγαλε όντω κατευθείαν ένοχη. Ε, προφανώ, άμα είχαν όλα τα στοιχεία. Είχαν βασικά τι συνομιλίε. Mm. Αλλά μέχρι να βγει η απόφαση, γινόταν λαϊκό δικαστήριο. Κάμερε. Είχε γίνει. Ε, στον μα... κίτρινο τύπο τη Ιταλία ήταν το νούμερο ένα ε, εντάξει, που κυκλοφορούσε. Δε... Σκέψου να γίνει κάτι αντίστοιχο εδώ. Εν τω ε, όταν το είπε αυτό για το. το ίδιο σκέφτηκα. Πιον το γαβαλά. Μπήκε και αυτό φυλακή. <laughs> γιατί χρεοκόπησε την εταιρεία του γιατί μπορεί να τον κυνηγάνε κάποιοι προμηθευτέ. Έτσι. Έτσι. Εντάξει, βέβαια ο δικό μαλάκι. Πήγε, πήγε στην. Όχι, δεν Λάκησε μια Όχι, χαρά ναι, πήγε. Στη φλάκα κάνω. Μια χαρά πήγε στη φυλάκα και πώ το λένε ε, μια χαρά και χαρά τους με φουλάρια και τέτοια. Και δεν το λέω υποτιμητικά του μια χαρά πέρασε. Θέλω να πω ότι εντάξει, δεν ήταν ε, ε, στη χειρότερη πτέρυγα, δεν ήταν και στην καλύτερη, αλλά δεν ήταν και στη χειρότερη. Αυτό. Ούτε δεξιά ούτε αριστερά Επίσης τα έχουμε ξαναπεί Οι φυλακέ εδώ στην Ελλάδα ξέρουμε πώ είναι Και τηλεορίτσες έχουν μέσα Τηλεορίτσες, τηλεορίτσες Από δεν ξέρω είναι, είναι τηλεόραση με, με την ώρα Ωραία. <laughs> ε, τηλεορασίτσες έχουν μέσα Κινητάκια έχουν μέσα Πάει Πά και, Πά και έρχεται Βέβαια ο ίδιο νομίζω έχει γυρίσει και έχει πει Ότι πέρασε αρκετά δύσκολα στην αρχή μετά όμω τον συμπάθησαν όλοι. Ναι, ε, είναι συμπαθέστατα. Να σου πω κάτι, χωρί πλάκα τώρα: Είναι πανέξυμο άνθρωπο. Πανέξυμο είναι, κανεί δεν είπε το αντίθετο. Λίγο μερικέ φορέ κάτι, κάπω οι απόψει του λίγο με χαλάνε εμένα, αλλά εντάξει. Έχω την εντύπωση ότι οι περισσότερε από αυτέ είναι επίτηδε για να βγουν στην τηλεόραση και να παίρνει το hype. Το οποίο το κάνουν πάρα πολύ ε, Πέρα από τον καβαλά, εννοώ, το κάνουν και πάρα πολλοί άλλοι. Αλλά anyway, ναι, έτσι είναι συνήθω η δημοσιότητα: Πού και πού πετάσκε καμία μαλακία για να σα ξαναφέρουν στο προσκύμιο. Φού φού. Μάλιστα. Μου σας άρεσε Ωραίο ήτανε ναι Για πρώτο επεισόδιο ήτανε έτσι όντως Λίγο χαλαρό, λίγο να μας εντάξει ξανά στη, στο πρόγραμμα Έλα μωρέ και εντάξει ε. Εγώ δεν ήθελα να φέρω κάτι τόσο Μα τόσο θλιβερό όσο τις που φέρνουμε Γιατί η αλήθεια είναι ότι με θλίβει Πολύ. Με όλα αυτά τα ζημιά, με αυτή τη κατήλα που δημιουργείται και γίνεται στον κόσμο. Να αλλάξουμε podcast. Όχι. Α. Απλά το λέω ότι εντάξει, δεν είναι κάθε. Δεν είναι όλε οι. Κάθε οι μέρα ώρες, τα γιανιού. Δεν είναι όλε οι ώρε <laughs> αυτό. Και εντάξει, θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλά ντοκιμαντέρ και αξιόλογε ταινίε τι οποίε μπορούμε να... να. Αξιοποιήσουμε. Να αξιοποιήσουμε και να τι φέρνουμε. Εντάξει, κοίτα, υπάρχουν διαφόρων ειδών εγκλήματα. Ναι. Μπορούμε να φέρνουμε και οικονομικά. Μπορούμε να φέρνουμε και το όπω έχουμε κάνει. Οικονομικά, εσεί σε μάστερ οικονομικά εκεί θέλεις Εκεί να τα σκαλίζουμε mm. τα νούμερα <laughs> Τι να κάνω mm. Αφού έχει, πω, έχει και αυτό το ενδιαφέρον παιδάκι μου Καλώς. Και δεν είναι όπως λες και εσύ τόσο μα τόσο μακάβριο Δεν είναι όχι Ωραία ωραία Άνοιξε έναν ωραίο ασκό το 2025 Που νομίζω ότι θα μας ε, επιφέρει ωραία επεισόδια Με ναι, μακάρι το εύχομαι <laughs> Όσοι φτάσατε μέχρι αυτό εδώ το σημείο... Αφήστε μια τσάντα. Αφήστε κάτι που έχει σχέση με τη μόδα. Ένα Τώρα, φόρεμα, ένα μπλουζάκι, ό,τι θέλει ο καθένας. Και θέλω να μου γράψετε στα σχόλια όσοι γράφετε σχόλια και όσοι δεν γράφετε να γράφετε. Ε, <laughs> ναι, <Άιναι>. <laughs> <laughs> Θα ήθελα πάρα πολύ λοιπόν να μου γράψετε στα σχόλια εσείς τι πιστεύετε. Για την Πατρίτσιο Ριτζιάννη Αν το έκανε ή όχι Όχι αν το έκανε, το, το έκανε, το έκανε Είπαμε, έφαγε τόσα χρόνια, βγήκε και τώρα είναι στο Μιλάνο Και ζει με τους παπαγάλους 23.000 παπαγάλοι κι εγώ <laughs> Ήθελα να το πω και από πριν αυτό, αλλά το ξέχαζα. Σκορδόψωμα και ψώνια. Λοιπόν, <laughs> Θέλω να μου γράψετε στα σχόλια τι πιστεύετε εσείς για αυτή την υπόθεση. Θεωρείτε ότι η Πατρίτσια ήταν όντως πάρα πολύ φιλόδοξη και η φιλοδοξία της την οδήγησε στη δολοφονία του σύζυγου της. Ή μήπω ήταν μια πληγωμένη γυναίκα. Τελεία. <laughs> Μα το ρηνεύει. <Σι> όχι, Ροπετάκι, εντάξει. Ε, Δεν θα, δε θα επηρεάσω το κοινό με την άποψή μου. Καλά, πα και στην άποψή μου. <Σι> <Σι> όχι, όχι. Την είπα πριν. Ε, στα σχόλια που κάναμε, αλλά θα απαντάω στα σχόλια. <Σι> για να, α, να έχουμε έτσι μια. <Σι> ανταλλαγή, ανταλλαγή. Ανταλλαγή. ανταλλαγή. <Σι> Αδελαίδα Adela. <laughs> <Adelaide>. Ωραία <laughs> Μπράβο σου Ευχαριστώ Καλή μας αρχή λοιπόν στη νέα χρονιά Καλή αρχή την New Year, New Us <laughs> Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο <laughs> Είμαι η Μαρία Είμαι ο Γιώργιο Και μαζί είμαστε ο οι Crime Groovers Τα λέμε ξανά την επόμενη τρίτη Φιλιά πολλά και γεια σας Τιάου <laughs> Playa de mi ¿Cómo quitar a un mano?